Φίλε και φίλοι, ή εγώ, ή το χάος. Μέσα στη φλέβα μου πιωτό, που με μεθούσε. Εγώ δεν πίνω τσίπο, κύριε Βαία, δεν είμαι πότε. Ήρθε τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα να δούμε πώ είναι σκορδαλιά δίχως Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ε, εγώ τι να σας πω, εγώ ε, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το πει. Καλά δεν χρειάζεται να μας το πει ο Αλέξης Τσίπρας και μόνο η εμφανισή του, μόνο η παρουσία του. Από χτες είναι βάλσαμο στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, η αυτοκρατορία, η πάντο δυναμία Μητσοτάκη τελειώνει γιατί ο Αλέξης Τσίπρας χθε άνοιξε τα χαρτιά λίγο περισσότερο από κάτι γρίφους που έλεγε ο Γέροντας τον προηγούμενο καιρό. Μίλησε για νέα κινήματα, για νέα ξεκινήματα, για νέους πόρους, για νέα γενικώ. Ό,τι έχει το νέο το χρησιμοποιείς ο Αλέξης Τσίπρας Και η χθεσινή καταγράφεται ως μια ιστορική μέρα Άρα και η σημερινή γιατί είναι συνέχεια της χθεσινής που είναι ιστορική μέρα Εμεί εδώ είμαστε φανατικοί του Αλέξη Τσίπρα Τον στηρίζουμε να έρθει με φόρα Όπως σχέθηκε την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη Τον στηρίζουμε από τη μέρα που βγήκε πρόεδρος από το 2008 άλλωστε, Η τελευταία του συνέντευξη ω πολίτη ήταν στην Ελληνοφρένεια, όταν ήμασταν στο σκάι, μετά έγινε το συνέδριο, έγινε πρόεδρος και πήγε πάρα πολύ καλά. Του δώσε πολύ θετική ενέργεια και ζωγράφισε σε όλους τους τομεί, στην αριστερά, η Ευρώπη τραντάχτηκε, η Μέρκελε έχει ακόμα να το θυμάται, εμείς πολύ περισσότερο. Οπότε θα σταθούμε λίγο στην εκδήλωση που έκανε χτες και μίλησε για τα νέα σχέδια, για τα νέα οράματα και τα νέα γενικότερα. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης Με ορίζοντα πενταετίας, με στόχο το 2030, όχι αύριο Πρωτίστως αυτό που χρειάζεται, είναι ένα νέο όραμα που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει Σπράγητσες μια εποχή, κλεπτόκραση, Γάρχη, κλεπτόκραση, ξενοφοβία. να αγάπω. Ένα νέο όραμα που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Πάτε, κορίτια, και θα κινητοποιήσει. τους εργαζόμενους, τους νέους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους παραγωγούς, τον κόσμο της εργασίας, της δημιουργίας, της υγιούς επιχειρηματικότητας. Είναι και η ανθυγιεινή επιχειρηματικότητα μαζί μα. Αρχεί να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί. Το νέο όραμα χρειάζεται, το περιέγραψε, τίποτα δεν είπε, καινολογίε δεν έχει σημασία. Είναι ένα νέο όραμα σε σχέση με το παλιό, σε σχέση με το ανύπαρκτο, δεν το διευκρίνησε. Εμεί το δεχόμαστε ω κάτι νέο, φρέσκο. Άλλωστε, αυτό είναι ο Αλέξη Τσίπρας η έκφραση του φρέσκου και του ωραίου και του δυνατού και του ακμαίου. Αυτό το όραμα λοιπόν πρέπει να κινητοποιήσει τι κατηγορίε και τα κορίτσια που μπαίνουν στον χώρο, πλημαρινέλα, αλλά ο Αλέξη Τσίπρας μίλησε για τα υπόλοιπα παιδιά, εργαζόμενους, υγιείς επιχειρηματικότητες, νέους, αυτούς που κάθονται στον καναπέ θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν έχουμε να αναλύσουμε αυτό το νέο όραμα γιατί πολλά μπορεί να χωρέσουν μέσα εκεί αλλά πριν το αναλύσουμε πρέπει να βρούμε τα κλειδιά για να ανοίξουμε το νέο όραμα. Νομίζω δεν υπάρχει δυστυχώ κανένα μαγικό κλειδί προκειμένου να ανοίξουμε την πόρτα μια άλλη κοινωνία, μια άλλη Ελλάδα. Πληστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 επτάρια και ένα 6. Πρέπει το κλειδί να το βρούμε ή να το δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Παρατήματα σε όλη την Αττική. Θυμηθείτε, τα 6 επτάρια και 1 6. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα και ένα τέτοιο. Είναι λίγη έτσι το τραγούδι, φρενάρει με αυτόν τον τρόπο, διότι και η αναβίση μιλάει για τα κλειδιά. Μετά την αναβίση λοιπόν και θέλοντας να είναι μοντέρνος ο Αλέξης Τσίπρας και αυτός μιλάει για τα κλειδιά. Η Βύση λέει που, σε περίπτωση που θα τα βρούμε τα κλειδιά, ο Αλέξης Τσίπρας το άφησε λίγο φλού, σε περίπτωση πού, λογικό, Όλα τελειώνουν σε ου. Ε, οπότε ε, έχουμε τα κλειδιά, μάλλον δεν έχουμε τα κλειδιά που σπαθούμε να τα βρούμε, για να ανοίξουμε τη νέα κοινωνία που θα βασιστεί το χτίσιμό της πάνω στο όραμα που ο Αλέξης Τσίπρας έχει, αλλά δεν μας το είπα ακριβώς χθες, αλλά είπε ποιος θα κινητοποιήσει αυτό το άγνωστο νέο όραμα. Εδώ θα ακούσουμε τώρα τον Αλέξη Τσίπρα να περιγράφει πώ το έχει κάνει ο ίδιο. Ατυχίες αδερφή, ατυχίες, οι δουλειές περιορισμένες Δηλαδή άνοιξαν ένα μαγαζί αλλά με κλείσαν ένα φυλακί Για χρέη Κλεπτόκραση, ξενοφόμπια Να τα, νά, τα του σπιτιού Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο κλειδί. Τσα Τσίπρας, ε, και την περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα κλειδιά που είναι κρυμμένα εκεί γιατί ποτέ κανεί δεν μπορεί να ξέρει και ο, ο ηθοποιός Νικολαίδης, από το μαγαζί που είχε ανοίξει βράδυ με λωστό κάπως έτσι συνέβη και στην πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας ε, μιλούσε χθε και τον άκουγαν από κάτω όλοι όσοι ήταν εκεί και ελπίζουν και περιμένουν και εμεί μαζί με αυτόν ενώ δεν ήμασταν εκεί αλλά... οι περισσότεροι ήμασταν εκτό χώρου γιατί όλη η Ελλάδα, όλο ο πλανήτη, είναι ένας παγκόσμιος ηγέτη. το ακούγαμε χθε, το είπε ο Κούλογλου, το είπε ο Κόκαλης, το είπε ο Φωτίου, τέτοιοι βγαίνουν κάθε 100 χρόνια έχουμε τη χαρά και την τιμή να τύχει στη δικιά μα τη γενιά πρώτον οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ε, δεύτερον το Euro Παπαρίζου και τρίτον, τέταρτον ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά Δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι δηλαδή, μας έχει και ένας Μητσοτάκης, ο οποίος βγαίνει και ξαναβγαίνει, αλλά εδώ μιλάμε για την αριστερά τώρα και σήμερα έχουμε θέμα αριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ε, περιέγραψε το μελλοντικό όραμα, μάλλον περιέγραψε το μελλοντικό όραμα, αλλά θύμισε ότι υπάρχει και κάποιο παρελθόν. Πρέπει να σταθούμε τώρα και εδώ πάει το αν όχι τώρα πότε που ακούστηκε στην εισαγωγή της ομιλίας μου. Πρέπει και εμείς οργανωμένα και συντονισμένα με ένα διεθνές κίνημα για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη να επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε την επέλαση της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής. Στην Ευρώπη, στις νεμόνες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ξέρετε κάτι, το έχουμε ξανακάνει. Μπράβο, μπράβο Τσίπραμ. Ουάου wow, λοιπόν, ε, εδώ ακούσαμε και μα θύμισε και πολύ καλά έκανε ε, το, το παρελθόν. Διότι έχει ένα όραμα, το καταλαβαίνει ο καθένα, και ποιο άλλο θα μπορούσε να επεξεργαστεί όραμα, ε, αυτή την εποχή που όλο ο πλανήτης έχει καθίσει. Δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά, κυριαρχεί η ακροδεξιά, οι δεξιέ και ξεπροβάλλει εδώ φάρος φωτεινό. Αχνοφαίνεται, ραγίζει η γη και βγαίνει σιγά σιγά μια ελπίδα, ένα όραμα, ένα φω από την Ελλάδα που θα συμπαρασύρει όπω είχε γίνει και παλιότερα όλους και του άλλου λαού, τι χώρε, τον πλανήτη γενικώ. Αλλάζουν τα πράγματα, είμαστε προ πολύ σημαντικών γεγονότων. Να ντυθούμε, να ραφτούμε, να ετοιμαστούμε γιατί μα περιμένουν πολύ μεγάλε στιγμέ. Έτσι γίνεται στο. Στην ιστορία, αυτέ οι ρογμέ τη ιστορία είναι καθοριστικέ και μια τέτοια ζούμε τώρα. Χθε ο Αλέξη Τσίπρα μίλησε, θα τον ακούσουμε τώρα, τύπο από πρώην Πρωθυπουργό, για τον πατριωτισμό. Πρέπει να χτίσουμε όλοι ένα νέο πατριωτισμό και αυτόν τον πατριωτισμό πρέπει να τον υψώσουμε ω ένα αντίπαλο δέο σε έναν λαϊκίστικο εθνικισμό. Και αυτό ο νέο πατριωτισμό τη αλήθεια θα εκφράσει μια πανστρατιά πολιτική και κοινωνική που θα υπερβαίνει παραδοσιακέ διαχωριστικέ γραμμέ. Βρε Κύρκο, είπαμε πρώην πρωθυπουργός Ακόμη ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που είπε για το νέο πατριωτισμό Να Ακούσουμε τον κανονικό, το χθεσινό, το φρέσκο νέο πατριωτισμό Θα το χαρακτήριζα, επιτρέψτε μου, ω ένα νέο πατριωτισμό. Ναι, αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Ένα νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στι προκλήσει και του κινδύνους τη εποχή μα. Ω ένα αντίπαλο δέο σε έναν λαϊκίστικο εθνικισμό. Ένα νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία. ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μα, από την άλλη τα πλούτη του. Και αυτό ο νέο πατριωτισμό. Της αλήθειας θα εκφράσει μια πανστρατιά πολιτική και κοινωνική Ένας νέος πατριωτισμός στην Ελλάδα που θα συναντηθεί όμως με αντίστοιχα κινήματα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες συνεμο... Πολιτείες και τον κόσμο γιατί θα συγκροτείται στη βάση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του ουμανισμού που θα υπερβαίνει Λεπτόκραση, ξενοφόμπια Αυτές τις λέξεις Τη είπε χθε ο Αλέξη Τσίπρας αφού μίλησε για το νέο πατριωτισμό. Έχει μιλήσει και ο Μιτσοτάκη για το νέο πατριωτισμό και έχει πει ακριβώ τα ίδια για το νέο πατριωτισμό. Οπότε δεν σωζόμαστε. Είδα από το Τσίπρα είτε από το Μιτσοτάκη, ένα νέο πατριωτισμό θα εγκαθιδρυθεί εδώ στον τόπο. Είπαμε, νέο όραμα, νέο πατριω, πατριωτισμό, όλα νέα και πολύ φρέσκα. Όλα αυτά φάνηκε και από την επεξεργασία και την πλατφόρμα, την ιδεολογική που. αναπτύχθηκε και κατατέθηκε χθε. καταλάβαμε ότι όλοι είναι πολύ φρέσκα και υπάρχει μια ζωντάνια, μια ζωτικότητα και μια ελπίδα, κυρίως. Οι λέξη αυτές που ακούμε, το ε, όλα αυτά που περιγράφει τις τρεις λέξεις, που είναι τέσσερις τελικά, που περιγράφει ο λέξη Τσίπρας, ε, τις, ανέφερε, ε, ε, τις ανέφερε αναφερόμενος στο Μπέρνι Σάντερ. Ξέρετε κάτι, ο Μπέρνι Σάντερ και σήμερα, αλλά σχεδόν σε κάθε του παρέμβαση, μας δίνει νομίζω πολλά σημαντικά μηνύματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μιλώντας αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα και ελληνικά. Γιατί σε όλες τους σχεδόν τις ομιλίες, κυριαρχούν τέσσερις ελληνικές λέξεις. <sm blues> Αυτές <αρί> είναι τρεις λέξεις. Τρεις λέξεις για να περιγράψει το σημερινό καθεστώς την πατρίδα του. Ολυγκάρχοι. Κλεπτόκραση, ξενοφόμπια. Ολιγαρχία, κλεπτοκρατία, ξενοφοβία. <μορειάρωστη> Και μία λέξη για να περιγράψει το αίτημα όλων των κινημάτων αυτή τη στιγμή. Δημοκρασία, δημοκρατία. Πάρτα τα Κακός Κακώς η κοπέλα από το Google διόρθωσε τον Παφιλή είναι τέσσερις λέξεις, γιατί κανονικά είναι πάρε τα μοριάρρωστη. Άρρωστη όπως λέγεται Αλλά στην Ελληνική έχει γίνει Νέο ελληνική νέο όραμα Νέος κόσμος νέο, όλα νέο Έχει γίνει πάρτα μόνοι άρρωστη Οπότε οι τρει ή τέσσερι Εν πάση περιπτώσει μην μείνετε στις δικές μας λέξεις Που βάλαμε Να μείνουμε στις λέξεις του, του Σάντερς Που τις ε, έφερε στο ελληνικό προσκήνιο Αλέξης Τσίπρας Και αμέσως μετά δεν έμεινε μόνο σε αυτές, ε, Μίλησε και για άλλες λέξεις Που λέει ο Σάντερς Αλλά ο Μπέρνης Σάντερ θα αναφέρει και άλλες τέσσερις ελληνικές λέξεις που έχουν γράψει ιστορία στο κίνημα της αριστεράς. Μνημόνιουμ, αυταπατίζιον, κολοτούμπιαν, τρισπούτσες περντίκες. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Οι πόρτες, όπως έλεγε κάποιος άλλος σύντροφος, ανοίγουν μονάχα για την είσοδο και όχι προς την έξοδο. Τσα. Σακίστε το φασισμό, αυτό θέλει να πει. Δεν το είπε χτες, το συμπληρώνω εγώ εδώ γιατί είναι και του αντιφασισμού. Όπως μπορεί να καταλάβει και θυμόμαστε ο καθένας. Ενώ λοιπόν αυτές οι διεργασίε οι πολύ σοβαρέ. Έλαβαν χώρα χτες και ήταν το η βιτρίνα, παρουσιάστηκαν. Οπότε φανταζόμαστε ότι υπάρχει από πίσω από το παρασκήνιο έντονη διεργασία, συζητήσεις, ζυμώσεις, όσμωση ιδεών, όπως συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσεις για το καλό πάντα του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε όμως και μία κυβέρνηση η οποία, όπως καταβλέπουμε και νιώθουμε, αγωνίζεται για τους φτωχού. σχεδόν οδεύει προς το σοσιαλισμό αυτή εδώ η κυβέρνηση ε, Μητσοτάκη και με αντιπρόεδρο τον Κωστή Χατζηδάκη θα ακούσουμε τώρα γιατί τα ισχυριζόμαστε αυτό άρα αν ισχύει ότι οδεύει αυτή η κυβέρνηση προς το σοσιαλισμό υπάρχει ένα κενό ε, που ο, ο Αλέξη Τσίπρας προσπαθεί να καλύψει αλλά ε, συμπίπτουνε γιατί και ο ένας είναι σοσιαλιστής ο Αλέξη Τσίπρας και ο αριστερό σοσιαλιστής δεν ξέρω τι άλλο, και η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τους φτωχούς και το έχει αποδείξει ότι οδεύει προς το σοσιαλισμό. Άρα είναι όλοι σοσιαλιστές και άρα έχουμε αλληλοκάλυψη και υπάρχει ένα μπέρδεμα. Φαντάζομαι θα ξεδιάλει. είναι και το Πασόκ που είναι στο σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι Ζωρή Κωνσταντοπούλου που είναι όλα, ε, οπότε έχουμε θέματα, αλλά αυτά θα τα ξεδιαλύνει η ζωή η ίδια να σταθούμε και να αποδείξουμε γιατί αυτή η κυβέρνηση δια του Αντιπρόεδρου είναι σοσιαλιστική Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ε, όλους τους επόμενους μήνες και μέχρι τις εκλογές του 27 προσπαθώντας να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας στους πολίτες να βοηθήσουμε με την πολιτική μας να ανέβει η χώρα παραπάνω και να έχουμε κάποιο δύο. Καϊ ψηλές τιμές, φαίνεται πως θα κινηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, δημιουργώντας για ακόμη μια φορά να ταραχή. Μπήκανε στην κερνοφορία, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, κοιτάζουν να βγάζουν χρήματα. Να κρυβεί, να χαρώ που έχω κάνει σταθερό τιμολόγιο και δεν θα πληρώνω ακριβά. Σκατόψυχη <laughs> από την Καλαμάτα. Είναι αυτή η κυρία που κάνουν ρεπορτάζ εκεί και λένε γιατί, ε, Τις τιμές τιμέ. Έχει ακριβήνει το ρεύμα, τα τιμολόγια και χαίρεται γιατί έχει κάνει το σταθερό και θέλει όλοι οι άλλοι να πληρώνουν. Ε, και βγαίνει και το λέει και στην κάμερα. Ε, όλο αυτό ήρθε ω ουρά τη δίκαια κοινωνία που ο Κωστής Χατζηδάκη μόλι μα περιέγραψε. Το ακούσα την αντιπρόεδρο τη επαναστατική σοσιαλιστικής στα όρια τη κομμουνιστική κυβερνήσεω η οποία. και οι οποίοι άνθρωποι τη αγωνίζονται, ε, άριστοι ε, έτσι κι αλλιώ, αγωνίζονται για μια δίκαια κοινωνία. Δεν το ξεχνάνε ποτέ αυτό, και αν κάποιες στιγμές ξεχνιέται, με κάτι μπόνους, κάτι εταιρείες, ή με κάτι κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι διδοσοληψίες, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ο στόχος είναι ένας και είναι η δίκαια κοινωνία. Και είμαστε όλοι πολύ τυχεροί που θα ζήσουμε, ζούμε ήδη στη δίκαια, και θα ζήσουμε στη δίκαια κοινωνία και του Μία απόδειξη της δίκαιας κοινωνίας είναι τα επιτεύγματα στον τομέα της εργασίας ανεργίας όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Με βάση τα στοιχεία, ναι. το κράτος έχει εισπράξει 2 δις παραπάνω, όχι από παραπάνω φόρου, mm -hmm. αλλά την εντεονιτόπιση της φοροδιαφυγής και 1,5 δις παραπάνω από τη μείωση της ανεργία. Γιατί γίνεται αυτό, mm. πάω στο δεύτερο. 500 εκατομμύρια άνθρωποι, 500 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν άνεργοι και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργία τώρα έχουν δουλειά, από τη δική μας πολιτική βρήκαν δουλειά, 500 εκατομμύρια άνθρωποι τώρα έχουν δουλειά. Να το, το λέει εδώ ο κύριο Μαρινάκη. Η ανεργία δεν υπάρχει στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλι μα παρουσίασε, ε, δεν υπάρχει στον πλανήτη. Πώ να είναι η άνεργοι στον πλανήτη, ε, Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, να έχει μείνει καμιά εκατοστή εκατομμύρια άνεργοι ακόμα, αλλά τα 500 εκατομμύρια τα λύσαμε και είναι θέμα πολιτική κυβερνήσεω. Μπράβο λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση. Να γι' αυτό λένε ότι ε, έχουμε και τη Σουηδία, γίνονται συγκρίσει με άλλε χώρε γιατί τα πάμε τόσο καλά που έχουμε καλύψει με τι πολιτικέ μα, τα κοινωνικά θέματα, τις παθογένειες όλων των χωρών του πλανήτη. Δεν είναι τυχαία η Ελλάδα, οι Δελφοί δεν είναι το κέντρο. Από εδώ ξεκινάνε όλα, οπότε ταχτοποιούμε και τις άλλες χώρες, τις ανεργίες των άλλων χωρών, τις έχουμε ευκολάκι, στα δάχτυλα τις παίζουμε, η δική μας δεν το σύζτο έχει εξαφανιστεί. Πάμε τώρα και στη Σουηδία, Νορβηγία και στα υπόλοιπα. Ξαναγυρίζουμε στην ε, ε, Πούρα Αριστερά και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό είναι το. Η είδηση της μέρας, της ιστορικής μέρας, χθεσινής και σημερινής. Ο Αλέξης Τσίπρας, ε, τον ακούσαμε και πριν, μίλησε για το παράδειγμα του παρελθόντος, την παρακαταθήκη του παρελθόντος, άρα εγγύηση για το μέλλον. Και ξέρετε κάτι, το έχουμε ξανακάνει. σω τότε χωρί να το καταλαβαίνουμε. Τι σημαντικό πράγμα ήταν αυτό που κάναμε με τι Ευρωπορίε, με τι κινητοποιήσει στο Σιάδ, στο Πόρτο Αλέγκρε, στη Γένοβα. Το κάναμε με τι μεγάλε κινητοποιήσει ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Το κάναμε με το κίνημα Occupy Wall Street και το κίνημα των Ιντιγνάδο στι πλατείες τη Μαδρίτη και αργότερα στο πλατεία Συντάγματο και στις πλατείε τη Ελλάδα. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε Μπορούμε να το ξανακάνουμε Στα χέρια σας είναι Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί Μπορούμε να το κάνουμε Θέλω μαζί να το κάνουμε Μπορούμε να το ξανακάνουμε Έχουμε αυτή την εμπειρία και γνωρίζουμε καλύτερα ποιε συμχίε πρέπει να οικοδομηθούν, ποιε συγκρούσει πρέπει να γίνουν και να προταχθούν και με ποιους να τι δώσουμε αυτέ τι μάχε προκειμένου να τι νικήσουμε. Θα τι νικήσουμε τι μάχε. Θα τις νικήσουμε, δεν θα μείνει καμία μάχη, ανίκητη, Όλε θα είναι ενοικημένε. Εδώ λοιπόν, ο έλεξη Σύμπρα μα είπε, μίλησε για την εμπειρία του παρελθόν πολύ επιτυχημένη τα μισά από αυτά τα κινήματα. που είπαν την Wall Street αγκαρακτισμένη, ήταν όλα παπάντζες. Δεν προσέφεραν τίποτα, παρά μόνο μια εκτόνωση εκεί στιγμιαία, χρήσιμες και στιγμιαίες εκτονώσεις, σε όλους τους τομείς. Ε, κάτι τέτοιο ήταν κι αυτά. Οπότε, αυτό είναι το παράδειγμα, η παρακαταθήκη για το μέλλον. Κάπως έτσι θα κινηθούμε και στο μέλλον, με ουσία πάνω απ' όλα, με ουσία, με καταγραφή των πραγματικών αιτιών και με στόχευση, Όλοι μαζί για μια δίκαια κοινωνία. Θα δει ο Χατζηδάκη σε όλο αυτό. Δεν διαφωνή φαντάζομαι με αυτά που λέει και ο Αλέξη Τσίπρα. Ούτε ο Αλέξη Τσίπρα με αυτά που λέει ο Χατζηδάκη, αν κρίνουν και από το κυβερνητικό έργο και των μεν και τον δε. Και πώ συμπεριφέρθηκαν στην κρίσιμη στιγμή όταν ήρθαν τα μνημόνια πάνω στο κεφάλι του ελληνικού λαού. Ο ένα ψήφιζε τα μνημόνια του άλλου και όλοι μαζί χαντάκοναν έναν λαό. Παρ' όλα αυτά, μη μιζεριάζουμε. Ιστορική μέρα χθεσινή πανηγυρίζουμε. Έχουμε και τον ιδιαίτερο δικό μα τρόπο που πανηγυρίζουμε και χαιρόμαστε. την ε, επανεμφάνιση πιο ουσιαστική, πιο δυναμική του Αλέξη Τσίπρα Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης Άρα, Με ορίζοντα πενταετίας Μην αρύγεις, Με στόχο το 2030 όχι αύριο Πρωτίστως αυτό που χρειάζεται Ένα νέο όραμα Ρίχτα όλα, παιδί μου! που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα και ένα τέτοιο νέο κίνημα. Έλα, περάσε στην κορδέλα! Μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία Αγουστάρο! που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα παιδί μου! και θα δίνει κίνητρο στου πολίτε να σηκωθούν από τον καναπέ. Κάντε με κύμα! Τελειώνουν αυτά τα καινούργια τραγούδια, φρενάρουν ξαφνικά με δύο τούμπανα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια 2.11.10.80.80. Το καινούργιο τη Βύση είναι αυτό καινούργιο. Έχει κανένα εξάμεινο, όσο έχει. Πολύ ρυθμικό. Ταιριάζει γιατί μιλάει και αυτό για κλειδιά. Όπω μίλησε και ο Αλέξη Τσίπρα χθε για κλειδιά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να μιμηθεί την Άννα να πάει στο Πανεθνιακό Στάδιο, να στηθεί εκεί η ξέδρα η μεγάλη Πασαρέλα και να λέει αυτά τα ωραία ο Τσίπρα σε όποια γλώσσα θέλει, δεν έχει σημασία και να είναι γεμάτε αίθουσε. Ντουέτο και με τη Βύση. Όλο αυτό θα είναι ακόμη καλύτερο. Θα εκτιναχθούν τα πάντα. Τα οράματα, οι νέοι πόροι, οι νέοι κόσμοι, οι νέε μύρνε και όλα τα άλλα. 11, 10, 80, 80, Για όλου εσά που συμμερίζεστε τη δική μα χαρά, προσμονή και λύτρωση με την εμφάνιση του Alex Tsíπρα. Radio papaki παραπολιτικά.gr. Μηνύματα στέλνετε επίση χαρά. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο λαό, πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Αποστολή, γεια σου. Γεια σου. Τι κάνει. Από έπεσε η γραμμή. Oh. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο. Και εμένα. Και εμένα. Δηλαδή, δηλαδή ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσα εκλογικά ντύλ έκανε η... η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Μέχρι και στο Μιτσοτάκι yeah. επιχορήγηση έδινε. Έτσι, πέρα από αυτό. Τι πιστεύει δηλαδή ότι αυτό ήταν εκλογική εξαγορά φωνική. Ah. Αχ. που έχουμε πέσει από τα σύννεφρα. Δεν είναι τέτοιοι. Απλά λέω τώρα. Ο... Κάποιο κακοπροέρετο ίσω το σκεφτότανε. Δεν λέω τώρα ότι. Έλα τώρα. Α, έτσι κακοπροέρετο. Γιατί εδώ πέρα α πούμε.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 Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις Αποστόλη. Καλά εσύ. Καλά και εγώ δόξα στον Μου φτιάξατε τι μέρα έχω να πω. Α, ah, καλό αυτό. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα την ακούσω αργότερα και θα συγχυστώ. Άκουγα τη μισή κονσέρβα της Παρασκευής για την πρόλαβα. Και άκουσα την εφαίρεση. Η Αλίκη είμαι. Τι Αλίκη, <laughs> Αλίκη. Αλίκη μπομπονά. Ναι. Αλίκη εσύ. Ναι εγώ. Informer. Informer. <χει> Έτσι. Και χάρηκα πολύ για την αφιέρωση μου, φτιάξε τη μέρα. Γιατί Ποια είναι έτσι, η αφιέρωση καλένα, ένα τραγούδι. Ποιο? Δεν το ξέρω τον κύριο Ούλι που μα αφιέρωσε με ανίκη τη δασκαλίτσα. όντω λένε Αλίκη Μπομπονά. Όχι καλέ. Α. Εσύ με έβγαλε έτσι. Γιατί υπάρχει, λε να υπάρχει. Εγώ σε έβγαλα Αλίκη Μπομπονά, δεν θυμάμαι. Με κάνουν και κάτι και έχω καταντήσει με τσοτάκι. Τσακλαγιαγγίλε <laughs> εδώ. Εσύ με έβγαλε, εσύ με έβγαλε. Να σε καλά, λυκάκι μου. Γενικά σα ακούω και συγχίζω με. Μήπω σε γουστάρει ο κύριο, δεν ξέρω που κάνει την αφιέρωση. Δεν το πιστεύω, δεν το ξέρω. Θα τον μά Όχι. Δεν ξέρει ποτέ. Α ας μείνει εδώ η σχέση. Μου. Mm, καλά. Έχω σκεφτεί τόσε πολλέ φορέ να πάρω τηλέφωνο. Γιατί ακούω διάφορα και τα επεξεργάζομαι. Και δεν θέλω να απαντάω. Είναι η αλήθεια. Εμεί να απαντά. Δεν θα απαντήσω. Απλά καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι αύριο μεθαύριο όλα αυτά που γίνονται σήμερα έχουν ένα αντίκτυπο και στο αύριο και στο μεθαύριο. Τώρα καλό είναι να μην τα που αυτόν είναι, να μην το πω. Να ακόμα μερικέ φορέ. Αλλά να σκεφτούμε ότι αύριο μεθαύριο θα είμαστε εμεί αυτοί που θα αυτόν Γιατί σήμερα oh. ποιοι είμαστε, δεν είμαστε εμεί αυτοί που αυτόν. Εμεί είμαστε σίγουρα, αλλά κάποιοι νομίζουν ότι είναι εκτό αυτή τη στιγμή. Α παιδί μου του κάποιου τώρα, κάθεται παιδί... να με του κάποιου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι πολύ συγκλονισμένο, φιλαράκι, τι να σου πω. Άκουσα ότι γυρνάει η κοτοπόρα ρηκλάνια ο Ματά Μέρκελ, ο παντρισμένη, ο ηχέτη, Βουί, ο Βουίτ Δεκάμελεν, τε τέλε που έλα με φόρα και. Πρόεδρε, έλα με φόρα! Η Για. Μακάρι, Παναγία. μακάρι να έρθει Παναγία μου, έτσι να γίνει αυτό από την εποχή του Παπανδρέου, μπαλα Αποβητείτε όλοι, τρέχτε να κρυφτείτε, Έρχεται ο Έλα με φόρα και κλάζε μας Τώρα, τώρα, τώρα που θα έρθει σαν Παπανδρέου Θα κατέβει από το αεροπλάνο Θα κάνει έτσι στη Μέρκελ το νόημα που κάνει στη Λιάννη Μέρκελ Go back, κυρία Μέρκελ. Τώρα θα δει. Θα Ένα είναι το θέμα. Ο Στεφανάκο μου θα πάει στον πρόεδρο που γαμάει. Στεφανάκο, τρέχα στον πρόεδρο. Άκουσε με, δεν θα χάσει. Μπερδεύεται κι αυτό. Δεν ξέρει σε ποιο πρόεδρο να πρωτοκολλήσει. Στο μυτσοτάκι, κύριε Μαλάκια, εκεί αν Ε, δεν το έχει καθαρό. Μαλάκη. Σου λέει τώρα να πάω εκεί, να πάω στη ζωή. Μήπω να περιμένω. Αν έρθει ο Τσίπα, τι κάνω. είναι και ο Στέφανο μπερδεμένο. Και είναι και κρυάρι. Είμαι κρυό τη Ελλάδα. Και τον Γουστάρο, γιατί και εγώ κρυάρι είμαι Μαλάκια. <στολίγε> Είς, είσαι, σε κρυάρια για τι ταχυφορέ, όχι άλλο λόγο. Σε αυτό το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Λοιπόν, ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξη και ανασυγκρότηση. Με ορίζοντα πενταετία. Μην ρίχνετε παλαιού μου. Με στόχο το 2030 όχι αύριο. Προτίσω αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο όραμα. Ρυρ. Που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Κύβους και, και άλλα γεωμετρικά σχήματα Όχι μόνο ο Κύβους Λέει ο Τσίπρας χρειάζεται ένα νέο όραμα που θα κινητοποιήσει Μα προφανώς ο ίδιος είναι η κινητοποίηση όλων μας Και χωρί όραμα κινητοποιούμαστε και μόνο που είναι ο Αλέξης Τσίπρας Αν υπάρχει και όραμα όπως υπήρχε το ανέλησε χθε. Δεν το θυμάμαι αλλά κάτι έλεγε εκεί Αν υπάρχει και αυτό τόσο το καλύτερο και ο ίδιος Και το όραμα δεν χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση από αυτό. Θα μας ακούσουν στη Λιθουανία και στη Ρουμανία και θα καταλάβουν πόσο μπροστά είμαστε. Άλλωστε του έχουμε καλύψει σύμφωνα με τα 500 εκατομμύρια που είπε ο Μαρινάκης. Έχουμε καλύψει τι ανεργίε όλων. Και γι' αυτό η σύγκριση πια δεν γίνεται με Σουηδία, την κάνανε μέχρι τώρα Φιλανδία. Έχουμε πάει και σε άλλες χώρες. Ε, θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως πώ αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Έχω βαρεθεί να ακούω είμαστε οι δεύτεροι Φρότερες χειρότεροι στις... μετά την Βουλγαρία. Για Επίσης, το εισόδημα για, τη για την αγοραστική δύναμη το λένε αυτό. Ε, εκεί μιλάω για το πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή τι είναι αυτό που μένει στην τσέπη σου αφού πληρώσει εφορία, αφού σου γίνουν κρατήσει για τα ασφαλιστικά, αφού αφού αφού. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα δείχτη ο οποίο είναι αρκετά αξιόπιστο και στον οποίο θα πρέπει να τον λάβουμε ναι, προκυβά... σοβαρά τι Να σα πω και διαφορετικά. Ναι, όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Όσο να είναι οι τηλεθεατές μας, κάποιοι από του τηλεθεατές μας έχουν ταξιδέψει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Και είναι και οι επαρχές που ζουν κιόλας. Δεν δε νομίζω αυτοίκα. ότι αυτό που περιγράφω τώρα είναι σε αναντιστοιχία με το κοινό αίσθημα. <ΣΣΣ> Δεν είμαστε προφανώς Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία. Αλλά δεν έχω την αίσθηση αν κάνετε μια επίσκεψη στη τη τη στην Λιθουανία, τη στην Λετονία, στην Ρουμανία ακόμα, ότι θα αισθανθείτε ότι για αυτέ οι χώρε είναι πιο πλούσιες ο κόσμος και κόσμο για καλύτερα. Το λέω σε σχέση με τα σπίτια που βλέπουμε εδώ και εκεί, με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εδώ και εκεί. για του μισθού σα είπα. Ξέρουμε βεβαιωμένα ότι ο κατώτατο μισθό, τώρα που μιλάμε, είναι. ο ενδέκατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνολικά στους 22 χώρες που έχουν κατώτητο μισθό και αν λάβουμε και την αγοραστική αξία mm. του κατώτητο μισθού πάμε στη 12η, 13η θέση. Και για να μείνουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι σε αυτά τα θέματα, στα θέματα μισθού, γιατί τα πολλά λεφτά φθείρουν τον άνθρωπο, δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα. που να τα φαν, πώ να τα φαν, μια μελαγχολία έρχεται. Ο καταναλωτισμό δεν είναι η λύση, όπω πιστεύει πολλοί κόσμο. Οπότε, καλύτερα που σε αυτά τα θέματα είμαστε 10 δωδέκατη, αλλά ρίχνουμε στα αυτιά στη Λιθουανία, Λετωνία και Ρουμανία. Ε, σε άλλου τομεί έχουμε, έχουμε τη Σουηδία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία. Τι ώρε αναμονής στα νοσοκομεία, την ε, Μεγάλη Βρετανία. Άρα, όλε οι χώρε τη Ευρώπη, με κάποιο τρόπο, ε, σε όλε τι χώρε, του ρίχνουμε στα αυτιά, χτυπάμε πολύ καλά. Τα είπε ο κύριο Χατζηδάκη εδώ, κάθονται και μελετάνε, γιατί αυτό φαίνεται από τα αυτοκίνητα. Όπω είπε, όποιο έχει πάει έξω, τη Ρουμανία, βλέπει τα αυτοκίνητα, βλέπει τα αντισύμματα, τα ρούχα, βλέπει τα μαγαζιά, τις τιμέ και καταλαβαίνετε ότι εμεί εδώ είμαστε βασιλιάδε, ειδικά δείτε τιμέ. των προϊόντων, όχι οι βασιλιάδες είμαστε, ο πιο πλούσιο λαός του κόσμου. Χαλάμε γιατί όπως έχει πει και ο άλλος υπουργός Θεοδωρικάκος, αφού τα αγοράζεται, του είπαν οι πολυεθνικές, δεν υπάρχει λόγος να τα χαμηλώσουμε. Το άκουσε αυτό και ο Θεοδωρικάκος και το μετέφερε σε εμά για να ξέρουμε ποιο ακριβώς αποφασίζει για την άνοδο των τιμών. Λαός τώρα είναι ένας λαός, μέρος δεύτερον.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 Υιστικής. Φυσικής. Α, συγγνώμη. Ναι, όχι με φίστ, δεν είναι πονηρά. Μπουνιά, φίστ. Όχι, αυτά είναι φυσική, έχει ταλαντώσει, σχήματα, ηλεκτρομαγνητισμό. Α, τελώνια και τέτοια. Ναι, κοιτάξτε, έχω ιδιαίτερη δυσκολία στον ηλεκτρομαγνητισμό. Γιατί τα. Ηλεκτρομαγνητίζετε γκόμενε, γκόμενου. εσύ θέλετε ιδιαίτερο, δεν κατάλαβα. Θέλω ιδιαίτερο, ναι, διαδικτυακά όμω. Γιατί, Εί... πονάει Συναρθείτε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στον δρόμο χάνω χρόνο ενώ διαδικτυακά κερδίζεται χρόνο. Ναι, αλλά χάνεται ποιότητα. Κοιτάξτε. Είναι αλλιώ το από κοντά. Κοιτάξτε, δηλαδή, είχα... από κοντά Φάξτε. θα δοδεί και το λιόλιο. Κοιτάξτε, είχα δοκιμάσει διαδικτυακά μαθήματα, α πούμε για πιάνο. Και πώ σα φάνηκε, Κοιτάξτε, δεν γίνεται σίγουρα. Ε, είδατε. Δε... Ε, η φυσική είναι σαν το πιάνο. Ναι. Μα εάν δεν το πιάνω, δεν γίνεται. Πάντω, σα λέω, στον ηλεκτρομαγνητισμό νομίζω ότι κάτι θα μπορέσουμε Μπορούμε να το δοκιμάσουμε.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 Δεν ξέρω εσείς πόσα παίρνετε την ώρα. Α, καλά μου είπατε τα ρήφα γιατί θα έλεγα παρακάτω. 25, 25. 25 Ωραία ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να αρχίσουμε κάποια μαθήματα έτσι προετοιμασία για το καλοκαίρι τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε. Τι σύνδεση έχετε, ίντερνετ. ίντερνετ έχω. Ε... Έχετε γρήγορο, δεν έχετε dialop τα τέτοια να σηκώνει η μάνα σου το τηλέφωνο και να κόβετε το ίντερνετ από το άλλο δωμάτιο. Όχι, όχι. Καλή γραμμή. Καλή... Μην παγώνει η καλή... οθόνη πάνω στο καλό. Όχι. Μη... Γιατί θα κάνουμε πειράματα.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 Πηγαίνει. Αυτό έχει σημασία. Μη μένει πάνω. Γι' αυτό λέω: Αν παγώσει η οθόνη στο ίντερνετ, θα μείνει πάνω. Αλλά κοιτάξτε, ηλεκτρομαγνητισμό, επειδή είναι και σε τρει διαστάσει και γίνονται πιο σύνθετα φαινόμενα, εκεί δυσκολεύομαι λίγο. Γι' αυτό είμαι εγώ, για να σα διευκολύνω. Ναι. Αυτό εσεί τι μέθοδο έχετε. Πώς... Ε, θα τα δείτε ένα-ένα. Ε... Δεν μπορώ να κάνω spoiler από εδώ πριν να ξεκινήσουμε. Τι να σα πω τώρα, δωρεάν. Θέλετε γνώση. Ναι, κοιτάξτε, πολλοί από του καθηγητέ που είχα δεν είμαι ευχαριστημένο γιατί έδιναν πολλή έμφαση στην αποστήριξη. Και τα λοιπά. Δεν είμαι και... τώρα εγώ Παπαγαλία και αυτά που μα έχει yeah. κληρονομήσει τώρα όλα αυτά τα χρόνια η Κεραμαίο, η Πιερακάκη τη και αυτή όχι. Yeah. Οι δεν είμαστε τώρα για Παπαγαλία. Εγώ θα σα μάθω την ουσία τη φυσική. Μα βγαίνει και ο Υπουργό και. Άσε πιέρα... τον Υπουργό, μη δίνει σημασία στου Παρακαλώ πολύ. Λέει αλγοριθμική σκέψη, λέει ανακαλλιεργή. Δεν ξέρω <συμπή> τι κάνει ο αγαπητό τώρα, εγώ είμαι με τον Κασελάκη. Άλλα προοδευτικά πράγματα. Με τον Κασελάκη ή σα. Ποιον πιέρα... Υπουργό τώρα θα ακούω του δεξιού, θα ακούω τώρα. Ναι, δεν σα άρεσε. Ναι. Πότε μπορούμε να αρχίσουμε, Τι Skype χρησιμοποιείτε εσεί. Στι... Το Skype θα κλείσει το Skype, θα χρησιμοποιώ. Ah. Telegram έχω, Telegram και OnlyFans. OnlyFans τι είναι αυτό. Ε, επειδή έχετε καλοκαίρι, είναι μια εφαρμογή που έχει μόνο ανεμιστήρε. Είναι μόνο ανεμιστήρες έτσι για να γίνεται και το μάθημα πιο ευχάριστο. Τώρα που είναι καλοκαίρι και σου εκπέμπει αέρα, α πούμε, η οθόνη από τον ανεμιστήρα. Μόνο ανεμιστήρε όμω έχει. Ε, ναι, αλλά πώς θα κάνει Δεν το επιτρέπει μάθημα. το air γιατί στο πείραμα πάνω έχει air condition, θα αλλάξει θερμοκρασία το ματιού και μα χαλάει το Ωραία. Mm -hmm. Τώρα στη φυσική yeah. κάνουμε τόσα πειράματα και εγώ αναρωτιέμαι. μήπως τη χημεία. Τέλο πάντων δεν πειράζει. Μα ποιο ανεμιστήρα μου λέτε. Δεν έχω air conditioning εδώ. Γι' αυτό ε, εγώ θα σα ε... βάλω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι μόνο για ανεμιστήρε και δεν θα έχετε θέμα. Κοιτάξτε, το Zoom δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το Zoom. Zoom. Yeah. Θα κάνουμε με zoom. No, zoom. Με Zoom για να βλέπουμε και από κοντά τι γίνεται. Θα zoomarμε. Γιατί yeah. το Skype είναι και ξεπερασμένο και κλείνει. Όπου να είναι, έκλεισε δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι με πληρωμέ, επειδή τα μου τα βάζει μαμά, la meta ¿Cómo se ven mamá? ¿Cómo se ven en el mamá?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 <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> Δόθηκε το ραντεβού, γιατί αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Έχουμε απεργία πάλι δημοσιογράφη Παρασκευή θα κάνουμε μαζί με τον άλλον Σαμπέμπι. Οπότε τη Δευτέρα, τούτο το ραντεβού, να πάρει ω καθηγητή ο Αποστόλη να συναντηθούν και με τον άνθρωπο. Φυσική, τι ήταν, χημία, μπερδεύτηκα. Δεν έχει σημασία. Θα τη βρουν την άκρη και θα μάθει γράμματα. Ο κύριο αυτό με καθηγητή δάσκαλο των Αποστόλη θα μάθει σίγουρα γράμματα. Και επίση θα μάθει να σηκώνεται από τον καναπέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα και ένα τέτοιο νέο κίνημα. Μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, θα αγγίζει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ. Γιατί μόνο αν οι πολίτε σηκωθούν από τον καναπέ, τότε θα υπάρχει ελπίδα. Τότε θα υπάρχει προοπτική για αυτόν τον τόπο. Και γύρι προ τη Βύση. Και έπρεπε να το ισορροπήσουμε, γι' αυτό μπήκε και η Βανδί με τον καναπέ και το τι κάνει μόνη τη στο σαλόνι τη που έχει δοτσίπρα τώρα, όλα αυτά να τα αλλάξει. Προχωρώντα προ το τέλο εδώ σήμερα, να σα πω ότι αύριο εμεί στην Ηλιούπολη το βράδυ έχουμε πορεία για την Παλαιστίνη, για τη σφαγή που γίνεται στη Γάζα. 7 η ώρα ξεκινάει από την πλατεία που κάνουμε την παρέλαση, πλατεία Φλέμιγκ ή πλατεία Ιρών. Κάθε πλατεία στην Ηλιούπολη έχει 3-4 ονόματα τουλάχιστον. και θα πάει προς την κεντρική πλατεία η πλατεία εθνικής αντίστασης και μετά θα πάει και προς την κάτω πλατεία, η πλατεία 25ης Μαρτίου οπότε ε, θα, και θα έχει και happening, δεν θα είναι μια απλή πορεία έχουμε ετοιμάσει διάφορα εκεί τη της Σιλιούπολης το διοργανώνουν για να εκφραστεί και μέσα από τη γειτονιά όλη αυτή η αγανάκτηση, η οργή για το Auschwitz δίπλα μας φτάσαμε στο τέλος, αύριο έχουμε απεργία δεν θα είμαστε εδώ, θα ξανά είμαστε την Παρασκευή Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις μαγκαζίνο με τα Καλό Ιόνιο, καλές δέστες λοιπόν. Να δείτε πόσο ψηφιακός μεσαίωνας είναι. Παλιά με την ιερά εξέταση, ο Κολόμβος έγραψε στο μερολόγιο Το είδα φώτα τα παράξενα. Δηλαδή όλα, ότι οι πηξίδες γυρίζανε γρήγορα, ο άνθρωπος πήγαινε αργά βέβαια. Υπήρχαν και υπάρχουν. Τώρα, το τι γίνεται στο νιουτζέρσι, το τι γίνεται στο Όρεγκον. Αν γράψει οποιοσδήποτε, αλλά είναι και τα κοτάκια, ο κάθε άνθρωπος είναι στο κοτάκι του. Στα καβάδια Μην βγει έξω από το σφίλιο του πλάτου. Να μην γράψει UFO New Jersey. <μιλή> τίποτα Είτε, εκεί στη βολή του. <στά> Αυτό που ξέρουν μόνο να μην κάνουν κάτι παραπάνω, <στά> να μιλήσουν <στά> για τα ούφο, <στά> να δουν τα ούφο, να είναι τα ούφο, τίποτα εκεί. <στά> <στά> <στά> τα ίδια και τα ίδια, <στά> και εγώ βαρέθηκα. <στά> <στά> Κανένα κόμμα δεν νοιάζεται ουσιαστικά να αλλάξει ο συντελεστή δόμηση στην Αθήνα, <στά> αλλά και σε άλλε Τίποτα, παιδί μου, δεν θέλουν να δομίσουμε. Θέλουμε να δομίσουμε παραπάνω και δεν ανεβάζουν του συντελεστέ. Χωράει λίγο στου να πούμε έτσι. Μόνο πολυκατοικία, πράσινη τέντα, μόνο βάλει εκεί. Πολυκατοικίε, 12 ώρε. Δώ σε ένα πέντε να πάει. συντελεστής, ούτε τώρα κι με... εγώ τσατίζομαι. Και όλα τα κόμματα και λέει φωνάζομαι να φθηνίνουν τα νίκια. Πώς να φθηνίνουν? Δεν φθηνίνουν. Τι είναι να φθηνίνουνε? Ναι, ναι ναι, ναι, ε, ναι, ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι, ναι, και άλλα πολλά ουφολογικά που δεν τα προλαβαίνουμε. Αλλά να δεν πειράζει, πειράζει να χάσουμε και μερικά ουφολογικά. Δεν δε... <Τείς> <τα, δηλαδή... τα μου μου είδε μεταφέρουν τίποτα. Δεν τα λένε, παιδί μου, τα κρύβουν Είχα, τα ουφολογικά παιδί, τώρα. Ούτε και για τα ουφολυτό αυτή το την Τουρκία έκλεισε το αεροδρόμιο 12 ώρε. Στην Ινδία 6 ώρε. Ασφάλεια. Πίσεων. Άσε με το άλλο, τώρα, τέλο, τα ξέρω, τα... μην τα ψάχνει. Δεν υπάρχουν, δεν είναι διανοούμενοι καν, είναι μόνο αγνοούμενοι. Ω, καλό. Ναι, αυτό είναι διαγνοούμενοι. Λέω και κανακαλό, μπάσκετ και σωθεί στη μαλακιά, δεν αντέχω άλλο, γεια. Αλλά, κάτι πανικό είναι αυτό. Μέχρι να πάτε διακοπέ θα μα αλύσετε τα αρχέμπια με τον Τζίπρα. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Μην γίνει κανένα αστείο με στο καλοκαίρι πάλι. Το καλοκαίρι πλέον Άλλη... έχουμε μάθευτο. Θα μα φέρει μνημόνια. Μην εμφανιστεί ξανά. Το, το, το καλοκαίρι θα πάνω... δεν κάνει αυτό τα καλά όταν λείπουμε. Τέταρτο μνημόνιο. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλέξη ο Τζίπρα θα ξαναγυρίσει γιατί είσαστε άχρηστοι και ανίκανοι. Το κατάλαβε? Γι' αυτό θα ξαναγυρίσει. Αν είσαστε δεν θα ξαναγυρνούσε. Θα πήγαινε σπίτι του Μήπω θα ξαναγυρίσει και θα τρέμει η γη <Σ2> Ερχόμαστε από Δευτέρα! Δεν ξέρω αν θα τρέγγει. Α, εντάξει. Άλλο απέδειξε ότι είσαστε άχρηστοι. Γι' αυτό αναγκαστικά πρέπει να γυρίσει. Το κατάλαβε. Και είναι και ο μόνο μπορεί δι... να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκι. Το είπα άλλο. Είναι το. ο μοναδικό ο οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σήμερα mm. στον mm. Κυριάκο Μητσοτάκι. Το είπε. Άσχετο yeah. αν έχει χάσει από το Μητσοτάκι, άλλο αυτό. Άκουρε μαλάκα. Γιατί εγώ σε ένα χρόνο βγάζω σύνταξη. Θα χρωστάω μόνο ένα χιλιάρικο σοεύκα. Χάρη στον Αλέξη Τσίπρα. Μου έκανε διαγραφή χρεών 65%. Τώρα τι μαλακίε λέτε. Είστε εσείς Αλέξη Βαγκωτό! Τσίπρα Άσε λέτε μαλακύ. και θα κλαίτε, έλα, γεια! Πήδα από τον 5ο όροφο, αλλά μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Να έλα. Ρε, μαλακύ, Λουκά! Ρε, μαλακύ, κοίτα. δεν έχω πρόβλημα με, τη χαβα, λέει, με το αυτό. Αλλά αυτό που σου είπε, δεν αξίζει να ζεις. Δηλαδή το παραγάμισε κάπου να σου να λέει μαλακύ, δεν αξίζει να